Ερμηνευτικών σχολιον του κεφαλαίου Ζήτα, στήχη 1 σως 17. Πριν ή ανοιχθεί η ανοιχτή η σφραγής, παραμπείμ του δύο σκηνέ περιγραφόμενε εν το προκειμένο κεφαλαίο. 12.000 εξεκάστης των 12 φυλών του Ισραήλ σφραγίζονται υπό το αγγέλου ή να αποτελέσουν κτήμα του Θεού. Είναι ούτια εξιουδαίων χριστιανοί ή είναι οι Ιουδαίοι μήπως πιστεύσαντες προορισμένοι δέκατα πρόγνωσην Θεού ή να πιστεύσουν εν καιρό αμφότερε εκδοχέ έσχον τους υποστηρικτάστων. Κλείνομεν υπέρ τη Δευτέρα, Η απαρίθμισης άλλωστε κατ' όνομα των φυλών του Ισραήλ εν συνδυασμό προ το γεγονό ότι ουδέν υποσημένει ότι οι 144.000 άφτε έχουν επιστραφεί, συνηγορεί υπέρ του ότι άφτε έχουν μεν εκλεγή υπό του Θεού, αλλά επιφυλάσσονται διαμέλοντάν την απρορισμό και η κλήσης και επιστροφή αυτών θα συντελεστεί εν μέλλον την καιρό.